Πήγα στην πόλη, η όχθη, στου όμω λύσκαν, η οχτρή και εμεί γελούσαμε με τα κούσκου, τα μέση μέρε. πόλη, η όχτρη στα σπίτια πήκαν. Οι οχτροί Και τους φιλέψαμε οι και χωρί Χωρίς ιδέα Κλέψανε λένε Όλοι μας κλέψανε Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε Κλέψαν ανάπηροι οι παιδιά συνταξιούχοι Κι πεδαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται Και θα πληρώσουν τα χρέη που τους δίνεται να είμαστε λοιπόν εδώ μια ακόμα Παρασκευή Και τι Παρασκευή Και τη μέρα και τη ώρα και τη στιγμή Με τις αλκιονίδες τουλάχιστον στην Αττική Να προϊονίζονται μια εξαιρετικά πρόορη άνοιξη Στον ήχο σήμερα μαζί μου είναι η Μαρία Χριστοδούλου Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβετ Λιοβούλου Στη μουσική Επιμέλεια με εξαιρετικέ επιλογές Σήμερα θα κάνουμε... Άλμα ερμηνεία των γεγονότων διά των τραγουδιών. Η αδερφούλα μου η Νάνση είναι ο Ρία Λεφρέμ στου 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη και όπω λένε και οι πληροφορίε, πλακώσανε και Γερμανοί τουρίστε ή αν θέλετε μεταφιεσμένοι σε τουρίστε νέο Ναζί τα πλαίσια πρόφανώς της Διεθνού Εκστρατείας της Πεντιγά, δηλαδή αυτής της αντιμεταναστευτικής ρατσιστικής γερμανικής οργάνωσης που εμφανίζεται με φιλοδοξίες κόμματος και βρήκανε παπά να θάψουνε στην Ελλάδα μια δύσκολη στιγμή, μια μέρα, μια ώρα και μια στιγμή που ενδεχομένω. Όλοι να αναφωνούν καθώς οι συγκρούσεις στείνονται από το τίποτα, καταλήγουν ενδεχομένως πάρα πολλέ φορές το τίποτα και οι αγρότες είναι στο δρόμο, οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι στο δρόμο, τα πάντα έχουν πάρει μία μορφή που... Όλοι προσπαθούν να φτιάξουν σενάρια και κανένας δεν καταλήγει πουθενά. Η κουβέντα για την κανονικότητα και για την νομιμότητα δεν ξέρω από πού αρχίζει. Ξέρω ούτε, μπορώ να σας πω, ε, ότι ξέρω ότι πού θα τελειώσει. Ξέρω ότι πολλοί κόσμος πια αναφωνεί δεν τον θέλω πια. Το ποιον, ο καθένας στο δεν τον θέλω πια, βάζει ανα πάσα στιγμή τα τις του πρόσωπα Θέματα, ζητήματα και στιγμές Η στίχη και η μουσική είναι του Μιχάλη Κουμπιού Στο τραγούδι η Μαρία Σπυροπούλου Συνολικό σιντί με τον τίτλο που αφορά στο λαό Εδώ μένω Εδώ μένω Δεν το θέλω πια Δεν τον θέλω πια Πείτε του να κάνει πέρα Μη μου κόβει τον αέρα Κι όταν τα αστέρι της αυγής Πέσει στη γη και σπίσει, Τότε ας έρθει να με βρει Και δυο να φύσει. πάλι να μου δά. Είμαστε λοιπόν εδώ και. <χει> τι να πρωτοπιάσω από την επικαιρότητα. Μόνο θέλω από καρδιά να σας ευχαριστήσω για τη στήριξη τη περασμένη Παρασκευή. Μετάβλασε η γρήπη. Ανήκω στην πλειονότητα των Ελλήνων, δεν υπάρχει σπίτι που δεν έχει έναν-δύο βαρύτατα γρυπιασμένου. Και να τα πνευμόνια και να τα ε, παραρενικές ε, περιοχές, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Ψήθηκα στον πυρετό, έκατσα μία εβδομάδα μέσα στο σπίτι, οπότε είδα και άκουσα τόσα πολλά που αναρωτιέμαι ώρες, ώρες αν αντέχει. Η πνευματική και ψυχική κατάσταση ενό ανθρώπου να παρακολουθεί την εξέλιξη τη επικαιρότητα σε θέση αδυναμία. Δηλαδή, μην μπορώ να κάνει τίποτα εκεί. Αυτό είναι ένα κοκτέιλ. Ξέρω ότι μοιράζομαι μαζί σα τώρα κάτι το οποίο <laughs> δεν υπάρχει άνθρωπο που δεν το έχει νιώσει, αλλά τον τελευταίο καιρό, σε αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα, να είσαι ακίνητο σε μια γωνιά, να μην μπορεί να κάνει τίποτα, να τρέβει, να σε ζώνει ο πυρετός και να παρακολουθεί την επικαιρότητα, είναι ένα κοκτέιλ που ισοδυναμεί με αυτοκτονική Πώς να σας το πω, διαδικασία Όμως όλα περνάνε, θαύματα γίνονται Ξέρετε, από Παρασκευή σε Παρασκευή Αν σκεφτώ πώς ήμουνα πριν και πώς είμαι αυτή την Παρασκευή Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι εύχομαι Στον καθένα και στην κάθε μια Από μια εβδομάδα σε εβδομάδα Να μπορούν να αισθάνονται τουλάχιστον καλύτερα σωματικά Γιατί ψυχικά μ, είναι συναρτήση πολλών πραγμάτων Συνηθίσαμε τα πτώματα Από το μικρό Αϊλ Μετράμε τώρα 10, 20, 30, 40. Ξεχάσαμε τα ήμια. 20 χρόνια μετά. Και όταν λέω ξεχάσαμε τα ίμια, ξεχάσαμε τι επιπτώσει των ημείων. Αυτά που συμβαίνουν σήμερα στο Αιγαίο. Η γκριζάδα στο Αιγαίο που αφήνει τι τρύπε για να μπορεί να ανθεί πάσης μορφής φόνος και κακό είναι αποτέλεσμα του ότι δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας και τα ίμια αν δεν τα δούμε γεωστρατηγικά έτσι όπως είναι δεν θα μπορούμε να ερμηνεύσουμε όλα αυτά που ακούγονται και κανένας δεν καταλαβαίνει τι σημασία έχει σέγγεν αν το συνδιάσετε και με μεταφορά ενδεχόμενη των συνόρων βορειότερα τότε μπορείτε να αρχίσετε να κάνετε σχέδια για το καλοκαίρι και για τον τουρισμό αυτό που λένε βαριά βιομηχανία. Βαριά βιομηχανία, βαρίζει δηλαδή τρόπο για να βγάζει και όχι βιομηχανία. Υπήρξε δεκαετίες ολόκληρε αποσυστάσει του ελληνικού κράτου η αγροτική παραγωγή. Για να δούμε τώρα πού πάνε τα πράγματα και πού είναι οι αγρότε. Είχαμε γεωστρατηγική θέση. Τώρα που το Ιράν αναβαθμίζεται, δεν ξέρω. Αλλά ό,τι Δύση μαμά, ειλικρινά σα το λέω, αυτό κάθομαι και σκέφτομαι. Αναβαίνει η δημοκρατία επικίνδυνα. Είμαστε δηλαδή σε εκείνη ανεβαίνει, τόσο πολύ ανεβαίνει που έχει απομακρυνθεί από το έδαφο και πετάει. Θα την κοιτάμε με το κιανοκιάλι. Σε εκείνο τον πυρήναν, σε εκείνο το βαθύτερο, πιο ουσιαστικό πράγμα που μπορεί να είναι η δημοκρατία ω πολιτισμική εξέλιξη πέρα από τα πολιτικά τη αντικείμενα. Γιατί το λέω αυτό, δεν επάνε πάρα πολλά χρόνια πόσα είναι για καλό σκεφτείτε το. Είναι λιγότερα από 10-15 χρόνια, όταν είχε γεμίσει η Αθήνα. Όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες γελάδες. Τις θυμάστε τις αγελάδες. Η οποία ήταν η τάδε από τον τάδε ζωγράφο, η τάδε από τον τάδε ζωγράφο, η άλλη από τον άλλο ζωγράφο, σε μία χορηγό στα στην άλλη χορηγό στα Και ήταν το σημάδι, λέει, τη ευημερία, η εποχή των παχαίων Αγελάδων. Και να τι είχαμε μπροστά στο μέγαρο, και να τι είχαμε στο Σύνταγμα, και να κάποιοι πλούσιοι τι είχαν και στου κήπου του, και βλέπαμε ε, καρό, ριγέ, πουά, ζωγραφιστέ, χρωματιστέ, ωραίε παχέ Αγελάδε. Τώρα η Ευρώπη έκανε ένα άλμα θεώρατο, τεράστιο έβαλε λευκά πανό και έντυσε τα αγάλματα χωρίς κανεί να το ζητήσει χωρίς κανεί να το απαιτήσει διότι ε, πάντοτε χρειάζεται ένας φερετζές να κρύψει τα άσχημα στόματα όχι ο φερετζές που φοράνε οι γυναίκες της Ανατολής γιατί ελάτε να μου το εξηγήσετε μία Ευρώπη που δεν μπορεί να δείξει τα γεννητικά όργανα ενό αγάλματο που είναι στη θέση του προϊόν τέχνης εδώ και δεν ξέρω πόσα χρόνια από εκεί και ύστερα τι να σα πω Α, σκεφτείτε ότι κάποιος τόλμησε να κλείσει και τη θύρα 13 αν δεν τα κάνω αχταρμά όπως τα έζησα ειλικρινά σα το λέω μπορώ να καταφύγω μόνο στο μάκι το τσεβίλογλου να είναι καλά ο άνθρωπος που σε στίχους ζήνιας καταπότη με μόνο φωνέ και μία μόνο κιθάρα θα τα ακούσετε τα θαύματα όχι τίποτα άλλο το λέει πως τα κατάφερε ο Θεό, αυτός ο μάγκας και ο φως και έβαλε όλα τάξη Δεν ξέρω Ακούστε το τραγούδι Πώς θα καταφέρω ο Θεός Αυτός ο μάγκας ο σοφός και έβαλες όλα τάξη Που βρήκε χρώματα και φως και στο μηδέν του μηδενός Ζωγράφησε την πλάση να που συμβαίνουν θαύματα, δίχω ευχέ και ταμάτα. Να που συμβαίνουν θαύματα, δίχω ευχέ και ταμάτα. Στου σε κι είπε μια ναυγεία. Βγει ανησυχεί το υγιεινό. Κι <τυρίζει> <η> καθαρό <τυρίζει> σαββάτο. Ταυτόχρονα <τυρίζει> <ήταν> το <τυρίζει> του στη γη να καθένα μια πληγή. Τι <τυρίζει> <και> σαν <τυρίζει> τα πάνω <τυρίζει> κάτω. <τυρίζει> Τι τα θέλετε τα φάσματα. <τυρίζει> και μπερδεψε τα πράγματα. ή τα θέλετε τα Και μπερδεψε τα πράγματα να canca canca canca canca canca canca και canca canca canca Ύστερα μάινα τα πανιά του παραδείσου γειτονιά Δεν είναι για να ζούμε Άσε λοιπόν τα θαυμάτα, Ποτεύουνε χαράματα Άσε λοιπόν τα θαυμάτα, Μας βήκαν τα χαράματα Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πίστεψανε, κλέψαναν ανάπηρες παιδιά στην αξιογονία στο τι προνομιούχη. Είναι ταρακσερατικό πράγμα να σε χτες τη βουλή και να ακούς ε, ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ να μιλούν για ανεπακούει. Όχι ποτάλο αλλά μπορώ και να του κουκουέι. Όχι να καυχαίμαι, να λυπάμαι για το πως αντιμετωπιζόταν κάποτε από τους ίδιους ανθρώπους όταν δεν ήταν στην εξουσία η προτροπή για ανυπακοή. Λυπάμαι επίσης για πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν ακούγαν το σύνθημα στην ανυπακοή. Πάμε τώρα στα νούμερα γιατί θα έχω αποφασίσει από πλευράς κουλτούρας σήμερα θα σας φτιάξω και τη διάθεση έχω και ωραία σκληρώσει, έχω και ωραία τραγούδια. Λοιπόν, η... έγινε γνωστό χ ότι τα χρέα των ιδιωτών προς την εφορία για το 2015 αγγίζουν τα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι λίγα, λίγο περισσότερα ήταν τα χρέη το 2014. 13,5 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό. Η δικιά μας είναι πολύ απλή. Δεν έχει ο κόσμος να πληρώσει. Ούτε πατεώνες είναι, ούτε φοροδιαφεύγουνε, ούτε λαμόγια είναι αυτό ο λαός. Δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι λαμόγια. Να είναι υπέροχοι, να διεκδικούν νόμπελ για την αλληλεγγύη και να περιμένουν από του πλούσιους που θα πιαστούν να καλύψουν αυτή την τρύπα. Δεν έγινε ποτέ, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Ε, τα έλεγα η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, τώρα τα λέει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Σιγά μην περιμένει κανένα ότι αυτά θα καλυφθούν από δύο, τρία, πέντε, δέκα λαμόγια που έχουν φάει λεφτά και τα έχουν βγάλει από τη χώρα, τα έχουν αφήσει στη χώρα, εξακολουθούν να τα τρώνε μέσα στη χώρα η προπαγάνδα της κυβέρνησης κάθε φορά που δημοσιοποιούνται τέτοια στοιχεία είναι το κυνήγι των μεγαλόφιλετών. Για αυτούς τους μεγάλους η κυβέρνηση να θυμάστε έχει φροντίσει να θεσπίσει δεκάδες φορά απαλλαγές και δεκάδες κίνητρα. Οπότε, τι μας σώζει, Α, το ίντερνετ, το τουίτ ε, οι πληροφορίες για μεταφυσικές πηγές δύναμης που μας έχουν προκύψει από 52 μεριές δηλαδή δεν είναι τα ξανθαγέννη δεν είναι τίποτα από όλα αυτά θα μας σώσουν αυτοί που πιστεύουν στο στον ξανθόγένος οι φασίστες που πλακώνουν από τη Γερμανία για να σου στο κέντρο της Αθήνας να τιμήσουν τα Ήμια τους πυροπόνους τους γερμανούς φασίστες να τιμήσουν τα Ήμια θα τα δούμε αυτά τις αμέσως επόμενες ώρες να και κρατήστε πολύ εκ καλάθι, γιατί θα σας πάω πίσω σε χρυσά επί. Από τις εκδόσεις εώρα έχω 5 5 βιβλία σε απόδοση μάλιστα Λιδίας Τρίφονα για τον Πυθαγόρα. Ε, να θυμάστε ότι ο Πυθαγόρας έχει αντιμετωπιστεί και εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με, με τα φυσικές και ερμηνείε όσε τι να πω, όσε περίπου και η βίβλος και διάφορα άλλα. Ε, ε, ευαγγέλια που δεν υπήρξανε, που καταγραφήκανε, που καταστραφήκανε. Ο Πυθαγόρας, να θυμίσω, δεν έγραψε τίποτα όσο ζούσε. Ούτε καν το Πυθαγόριο θεώρημα. Όπως σημειώνει και η Λιδία τρίφανα. Η γνώση και η σοφία του άλλαξαν τον κόσμο και έφτασαν ω τις μέρες μας. Απόσταγμα της διδασκαλίας του θεωρούνται, προσέξτε τη λέξη, θεωρούνται τα χρυσά έπη. 71 δίστιχα πηξίδα για τη ζωή. Λειτουργήσαν ω προτροπή, ρίχνουν μια κήτη, σε μία κίτη το ανθρώπινο και το θεϊκό στοιχείο μαζί. Ορίζουν το σημείο σύγκληση των δύο και μας δείχνουν πώς να κατακτήσουμε την ανώτερη αριτή στην καθημερινή μας πρακτική. Δεμένα με το όνομα του Πιθαγόρα, τα χρυσά έπι, είναι ανάμεσα στην ιστορία και στο μύθο, έτσι. Δεν ξέρουμε πότε πρώτα εμφανίστηκαν. Στη σημερινή του μορφή, αυτή που θα σα δώσω σήμερα στο βιβλίο, επιβεβαιώνονται μετά τον 5ο, μετά Χριστόν αιώνα. Εκείνη την εποχή τα καταγράφει. Ο Ιεροκλή, ο ιεροκλης ο αλεξαντρινο και Νεοπλατονικό φιλόσοφο, μαθητή του Πλούταρχου. Γίνανε δημοφιλή. Συνέχισαν να αντιγράφονται μέχρι και τον 15ο αιώνα. Υπάρχουν χειρόγραφα που δημιουργήθηκαν στην Κάτω Ιταλία όπου μιλούνταν οι ελληνικές διάλεκτοι και οι μοναχοί αντέγραφαν διάφορα έγγραφα όχι αποκλειστικά θρησκευτικά. Μιλάνε για 230 αντίγραφα που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο παρά ταύτα, στις σχετικές δημοπρασίες. Έχουν εμφανιστεί ελάχιστα κατά καιρού. Τώρα πως γίνεται να δημοπρατούνται όλα, μα εδώ έχουν διπρομα... δι... πώς το λένε, δημοπρατηθεί οι πρόσφυγες, τα Τιμαλφή. Η Δύση υποκριτικά σε επίπεδο πολιτισμού κρατάει τη μαλφή ως έξοδο Αν το προσέξετε για τους πρόσφυγες στη Δανία πέρασε ο νόμος Αν το προσέξετε στο βάθος του θα μάθετε ότι στη Δανία η ευρωπαϊκή αντίληψη περί δημοκρατίας λέει ότι όταν κάποιος χρειάζεται ένα επίδομα και βρίσκεται σε θέση αδυναμίας το δικαιούται μόνον αφού προηγουμένως πουλήσει όλα του τα τη μαλφή, όλα του τα κινητά Πώς σας φαίνεται αυτός μελλοντική προοπτική σωτηρίας. Οι πρώτοι πέντε θα τηλεφωνήσουν στο 211 θα χαρούν και θα ερμηνεύσουν ο καθένας από μόνος του. Ε, σας θυμίζω ότι επί τουρκοκρατία τα χρυσά επί διδάσκονταν στα σχολεία ε, τα χρυσά επί. Από τις εκδόσεις σε ώρα και εγώ θα σας πάω στο... Ο κόσμο μου. Α, δεν μπορώ να σα πάω. Δεν μπορώ να σα πάω, ούτε σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ένα σηματάκι τη εκπομπή και πάμε για ειδήσει. Και οι ειδήσει, πιστέψτε με, είναι εξαιρετικά άσχημε. Οπότε τηλεφωνήστε στο 211-200-8200 για τα Χρυσά έπι του Πιθαγόρα και θα σα ξεκινήσω ήρεμα, γλυκά και όμορφα με Αλίκη Καγιαλόγλου και Σαβίνα Γεννάτου αμέσω μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Κλέψανε, λένε. Όλοι μα κλέψανε, κλέψαν τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι Η Παιδιά συνταξιούχοι Και πετάμενοι πεδαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται Και θα πληρώσουν τα χρήματα που τους δίνεται Μην τσαλακώνεστε, τότε κόρ προσέξτε Κι δώσουν το οκ, για τρέξω τρέξτε Πάω στους νικητές, ο 5388, ο 1292, ο 0002, 4580 και ο 5428, καλό διάβασμα, καλές παρενέσεις, μην βασίζεστε παρά μόνο σε αυτά που μαζεύετε και καταλήγετε μόνοι σας. Ως συμπέρασμα για οποιοδήποτε βιβλίο, για οποιοδήποτε κομμάτι Χαίρομαι πάρα πολύ που παίρνω ένα μήνυμα α, από την Ελευθερία που λέει α, Καλό Σαββατοκύριακο, ήθελα να σας γράψω, δεν μπόρεσα δυναμάθηματα για την εξεταστική Άκουσα μια ηχογραφημένη εκπομπή, μου άρεσε πάρα πολύ Κάτι λέγαμε εκείνη την ημέρα προφανώς για τη γλώσσα Και συνειδητοποίησα, με κάνατε να ξαναδώ τους κανόνες για το τελικό νη και συνειδητοποίησα πόσα λάθεια έκανα, να είστε καλά. Βλέπετε ότι αυτός ο διαρκής αυτοέλεγχος, η περιέργεια, ε, να ακούσεις κάτι και να σε... Έχεις τη διάθεση να ψάξεις ρε παιδάκι μου. Δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ και δεν δε θα σας το προσφέρω αλλιώς. Ε, σαν σήμερα έχει πολύ μεγάλη σημασία, ε, πρόκειται περί τεράστιου ποιητή. Δεν το ξέρουν οι πολλοί. Ε, το ξέρουν οι αριστεροί. <laughs> <laughs> το ξέρουν οι κομμουνιστές. Το ξέρουν... Ε, οι Λατινοαμερικάνοι, τον ξέρουν οι δημοκράτες, τον ξέρουν οι πατριώτες τη Λατινικής Αμερικής. Σαν σήμερα το 1853 γεννιέται ο κουβανός επαναστάτης ποιητής Χοσέ Μαρτί. Αφιέρωσε όλη του τη ζωή στην πάλη για την ανεξαρτησία τη χώρας του και την ενότητα όλων των λαών της Αμερικής κατά του Ισπανικού και του Αμερικάνικου Ιμπεριαλισμού. Πατήστε ένα κουμπάκι, μάθετε ποιος είναι ο Χοσέμαρτη, διαβάστε κανένα δυο πράγματα. Θα σας φτιάξει διάθεση όσο τη φτιάχνει και μια λιακάδα μέσα στο καταχήμωνο. Μου λέει λοιπόν η ελευθερία, ο... έκατσε και έφτιαξε ένα πονηματάκι μικρό ραπ για τη συμπλήρωση 365 ημερών με Σιριζανέλ. Στην Ελλάδα έχουμε ανασφαλιστικό, ανασφάλειες προσφέρει αντιγιαμετρητό. Φαντάζουν όνειρο άπιαστο τη σύνταξη στα ευρώ και μειώσει γίνοντα το βασικό μισθό. Θυσίες όλα γίνανε για τι Ευρώπε στο ιδανικό, σκέτο ρημαδιό. Με ψήφιση δικαιωμάτων για την ανταπεργία, κάλεσμα τη κυβέρνηση σε αντιμνημονιακή πορεία, με πρόταση για δίδακτρα στη δωρεάν παιδεία, με αριστερό εποτισμό και αναξιοκρατία, η λύση για όλα αυτά θα ήταν και θα είναι μία. Η ανθρωπιστική και ηθική παιδεία. Μην mm, εδώ θα διαφανίσουμε. ποιο κανονίζει και ποιο ορίζει τον ανθρωπισμό και την ηθική παιδεία. Η ηθική παιδεία δεν συνεπάγεται και πολιτικά καλή εκπαίδευση. Έχει περάσει από πολύ σκοτάδι η Ευρώπη μιλώντας για ήθος. Έχει περάσει από πάρα πολύ σκοτάδι με θρησκευτικούς πολέμους να μιλάει για άνεξη θρησκεία. Έχει περάσει από πολύ μαυρίλα στρατοπέδων συγκέντρωσης για τους Εβραίου. Ε, για τους διωγμούς ε, από νύχτες Αγίου Βαρθολομέου δεν είναι άγια η Ευρώπη είναι με πολύ αίμα κατεβασμένες πολλές αξίες γι' αυτό και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις πετάει κάποιος από το παράδειρο με ευκολία είναι απίστευτο πως τόσοι μίλησαν για την παράσταση η οποία περιλαμβάνει τμήμα του εθνικού από ένα βιβλίο του ξηρού χωρί να την έχουν δει και αυτό είναι πρόβλημα δημοκρατία. Το να μιλά χωρί να έχει δει και χωρί να έχει ακούσει. Αυτό. Όχι το αν είναι καλό ή κακό, έπρεπε να ανέβει, δεν έπρεπε να ανέβει, έπρεπε να κοπεί. Πριν φτάσουμε στο αν έπρεπε να κοπεί, να μην κοπεί, να ανέβει, να μην κατέβει, γιατί λογοκρισία στι μέρε μα λε και δεν αντέχει η δημοκρατία. Πότε αρχίζει η λογοκρισία στη δημοκρατία. Όταν δεν αντέχει. <χεχε> Όταν είναι αδύναμη η δημοκρατία. Όταν θε να καθορίσει. Κανόνες σε αυτό το επίπεδο, με αυτό το τρόπο, χωρί πολιτική. Προσέξτε, χωρί πολιτική. Γιατί η πολιτική συνεπάγεται πάνω απ' όλα η οικονομία. Και η οικονομία είναι ανήθικη από την ώρα που η ψαλίδα μεταξύ φτωχών και πλουσίων έχει μεγαλώσει τόσο πολύ που οι μεν κοιτάζουν του δε με το κενό κι άλλοι. Αυτοί που έχουν του βλέπουν σαν μυρμήγκια και τα μυρμήγκια του βλέπουν σαν γίγαντε. Όμω είναι ο κόσμο στον δρόμο. Και επειδή είναι ο κόσμο στο δρόμο, σε όλου όσου αντέχουν, εγώ του αφιερώνω ο κόσμος σου να είμαι εγώ. Η στοίχη είναι του Νίκου Γκάτσου και του Κλίφ Τνίβιντσον, γιατί θα το ακούσετε και ω reflection. Η μουσική, αντικατοπτρισμή σημαίνει reflections, είναι του υπέροχου, του μοναδικού, του σπάνιακου όμενου πλέον, Μάνου Χατζηδάκη, και η γενεσιουργός ημερομηνία είναι το 1993. Ό,τι είχε αποφασίσει τότε η Ευρώπη που ζούμε σήμερα. Δηλαδή ένας εφιάλτης Από μένα σε όλους και όλες που αντέχουν να είναι στο δρόμο Υπερτρίτων και όχι μόνο για την πάρτη τους Άλλη μεγάλα λόγια κι υπέρβολες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 σε μνημνανα περπατάς, αλλού να μην γινίτας, ο κόσμος σου να είμαι εγώ. Time to be in love. Maybe tomorrow we'll never sing again. But I remember when it was the first time to be in love. Δείτε ότι δεν αντιληφθήκατε και δεν χαρίκατε την μίξη που έφτιαξε η Νάνση για χάρη σα. και όταν λέω γενεσιουργός το 1993 είναι με αυτέ τι ερμηνείε έτσι γιατί αν πάμε πίσω Reflections 1969 New York Rock and Roll Ensemble όχι τίποτα άλλο αλλά όταν μαζεύονται άνθρωποι μαζί και έχετε τρεις ερμηνείε, τρεις χρονολογίες το 2014 η Σαβίνα Γεννάτου με τον Κώστα Γρηγορέα στην κιτάρα Ακούστηκαν έτσι στο Πιθαγόριο Αμφιθέατρο από τη συναυλία Μια Ιστορία με τραγούδια. Ένα τραγούδι σαν και αυτό, σπάνια χάνει τη γοητεία του. Με τη διευκρίνηση, περνάμε στι διαφημίσει. Κλέψανε, λένε. Όλοι μα κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί. Να περάσουμε λοιπόν ένα ωραίο απόγευμα Παρασκευή. Παρέα, εσεί και εγώ. Παρεούλα, αν θέλετε. Πείτε το όπω θέλετε. Ε, ξέρω ότι αυτού του είδου η ανθρώπινη σχέση σώζει εμπολής. Και του από εδώ και του από εκεί στην άκρη αυτή τη γραμμή. Λοιπόν, μου στέλνετε μηνύματα πολλά και ωραία. Ζούμε μέρε εκφασισμού. Θα μου πει ωραίο είναι αυτό, Όχι. Το να το στέλνει κάποιο για να το έχει συνειδητοποιήσει, για να ο δωρήσει από το Ηράκλειο και να είναι νέο. Κατεβάζονται παραστάσει. Εισάγουμε φασίστε. Πόλεμο στα πόδια μα. Φτώχεια και ενεργία. Νεκροί στο Αιγαίο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιάζει με τα 27 Ενωμένα Auschwitz ή σαν με άλφα και ωμέγα mail. Δεν ξέρω αισθάνομαι τις αγροτικές κινητοποίησει και την απεργία στις τέσσερις Φλεβάρι σαν στη μέση ενός πολέμου. Όταν μπορεί κάποιος να βλέπει την αντίσταση ως κρίνο, ε, κάτι μπορούμε να ελπίζουμε. Ο Διονύσης, καίγεσαι για τα Παναθηναϊκά. Πίστεψέ με κάποια στιγμή, ε, θα το κοιτάξουμε το θέμα λίγο βαθύτερα, αλλά πρέπει να το κάνω και σε συνδυασμό με τους συναδέλφους εδώ. Και όχι α, να μιλήσω απλώς για το κλείσιμο των θυρών 13 και 14. Κανένα κλείσιμο, καμία θύρα δεν βοήθησε ποτέ στο να ανοίγουν τα μυαλά. Αυτό είναι, σας διαβεβαιώ, απολύτως έτσι. Τώρα, αν κάποιος αποφασίσει μόνος του να ανοίξει το μυαλό του, τότε φέρεται στη θύρα του σαν να είναι η θύρα του σπιτιού του. Και άμα αφαιρθεί στη θύρα του, σαν να είναι η θύρα του σπιτιού του, και δεν λέει μεγάλε ψεύτικε κουβέντε: Η οικογένεια του Παναθυλαϊκού, η οικογένεια του Αντένα, η οικογένεια του Μέγκα, η οικογένεια του Ολυμπιακού, η οικογένεια τη ΑΕΚ, το σπίτι μα εδώ, το σπίτι μα εκεί, και όλα αυτά ένα μπάχαλο. Γιατί λέμε και πολλέ φορέ πολύ μεγάλε κουβέντε. <coughs> Τώρα, ε, ε, ο Θοδωρή από τη Χάγη. Ε, είμαι στην Ελλάδα και περιμένω τον πατέρα μου από Κόρινθο. Ε, ε, είναι κλειστά, ε, ξέρει τι ώρα θα ανοίξουνε. Υρεμήστε λίγο. Δεν... Μην ξαναγυρίσουμε πίσω σε εκείνη την κουβέντα ότι η Ελλάδα κόπηκε στα δυο και δεν μπορώ να, πάω να δω τη μαμά μου. Τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Ειλικρινά σα το λέω. Και συνήθω τα λένε οι άνθρωποι που μπορούν να πάρουν ελικόπτερο, το νικιάσουν και να πάνε στην άλλη μεριά να δουν τη μαμά του. Αλήθεια το λέω. Ε, κάνε, λε ότι θα φύγουν νύχτα. Για να φύγουν νύχτα πρέπει εμείς να έχουμε ξημερώσει. Για να ξημερώσουμε εμεί πρέπει να έχουμε σκεφτεί. Και κυρίω δεν μπορεί να ο καθένα μονάχο του. Ε, όχι ρίγανέλο δεν είναι πια, με πειράζει ρίγανη μ' αρέσει Αλλά ε, ξέρω ότι κάνει πολύ καλό Άλλοι που την πίνουν έχουν σωθεί θα έχεις δίκιο Εδώ να βοηθήσουμε στην, ε, τα, ε, σε ένα ταξί Στη Μία και τέταρτο Από τον Κορυδαλό προς το Πέραμα Μια κυρία που κατέβηκε σπεσμένα Άψε στο πίσω κάθισμα Ένα πλαστικό πράσινο τσαντάκι Με συμβολιογραφικά έγγραφα Πολύ σημαντικά ο οδηγό, αν μα ακούτε ταξιτζίδε μεταξύ σα, συνεννοηθείτε. Ακουγερία LFM. Ε, και επομένω, εντάξει, εγώ θα αφιερώσω και. Θα, το επόμενο τραγούδι ε, στου ταξιτζίδε έτσι, για να βάλουν ένα χεράκι. Ε, συνειδητά θα το κάνανε και χωρί το τραγούδι. Ελάτε τώρα. Απλώ τραγούδια έχω, τραγούδια δίνω. Αν είχα και λεφτά, θα τα δίνα. Πού να τα βρω εγώ τα λεφτά έτσι και με τέτοιο τρόπο. 600.000 ευρώ, λέει, έδωσε η 86χρονη Μαρία Λάτιτ, μου το στέλνει ο Αντρέα από το Λονδίνο που ζει σε μια καλύβα, σε μια ορεινή περιοχή της Σερβίας, του συντοπίτες τη. Ε, η Μαρίγια πριν από πέντε χρόνια πληροφορήθηκε ότι ο σύζυγός της που πέθανε στην Αυστραλία είναι νεκρός. Μαραγκός ο άντρα της μαζί της μετανάστευσε το 1956 στον Γκίλφορτ της Αυστραλίας. Εκείνη γύρισε στη Σερβία το 1958 για να φροντίσει τη μάνα της που ήταν άρρωστη και δεν ξαναέφυγε ποτέ από τη χώρα. Οι δυο τους με τον άντρα της κράτησε επί... επαφή ε, ε, με αλληλογραφία. Είχαν σκοπό να ξανασυναντηθούν στη Σερβία όταν ο άντρα Θεστά έπαιρνε πια σύνταξη, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ. Λίγο μετά, τη έρχεται μια είδηση ότι η Μαρή για κληρονομία από το σύζυγό τη ένα εκατομμύριο δολάρια Αυστραλία. Τι είπε, Δεν χρειάζομαι χρήματα, γι' αυτό τα χάρισα. Αυτοί τα έχουν ανάγκη. Η σύνταξή μου των 8.000 δολαρίων, των, εξι... των 65 ευρώ, μου αρκεί για να έχω ψωμί, νερό και ξύλα για να μένω ζεστή χειμώνα. Εκεί που θα πάω σύντομα δεν χρειάζονται χρήματα, γι' αυτό και τα έδωσα γράφει ο φίλος Ανδρέας από τον Λονδίνο, έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί λέγεται Zlatich και η Μαρίγια για τη σημειολογία Zlatch στα Σέρβικα σημαίνει χρυσός Είχε προφανώ προφανώς χρυσή καρδιά. Σε όλους εσάς λοιπόν έχω και άλλα μηνύματα, πάρα πολλά να τα πω για να σας φέρω σε μία ε, ισορροπία με την πραγματικότητα ε, ίσως να αξίζει τον κόπο να ακούσετε το σχόλιο του Παντελή του Χάρου Παλιά αν ήσουν αντίθετο από το σύστημα σε έλεγαν κομμουνιστή. Τώρα αντιδράς το σύστημα της γελατζή αριστερά σε φοροφυγάς. Πολύ φοβά μου ότι αν ζούσε ο Γκέμπελς θα ήταν μαθητής αυτονών και όχι καθηγητής. Κι εγώ λοιπόν τώρα σας φέρνω από το παρελθόν κάτι που νομίζεις ότι γράφτηκε χτες. Ο Γιώργος Σαραντάρη στα κατάλοιπα ποιητής έζησε από το, ε, τρια, ε, τα κατάλοιπα εκδόθηκαν από το 32 στο 40 Ινήθηκε το 1908 Και πέθανε το 1941 Πήγε πολέμησε Στον ελληνοϊτανικό πόλεμο Στο μέτωπο Επαθετήφο στην επιστροφή του στην Αθήνα Άφησε το μάτι του τον κόσμο Φίλος του ελίτη Με επιρροές από τον Δωστογεύσκι Τον Ίτσε, ποιητής της εποχής του Ξέρετε πως καταλήγει το πείμα Που θα ακούσετε μελοποιημένο Από τη Μαρίζα Κοχ Η δύση που θα βρει καινούριο δρόμο Για τις ανθρώπινες ψυχές Ακούστε το εμείς οι Έλληνες που σε χαρούμενα νησιά έχουμε τόπο σε λίγο αυτό θα ακούγεται εμείς οι πρόσφυγες που σε χαρούμενα νησιά έχουμε τόπο εμείς οι Έλληνες που σε χαρούμενα νησιά έχουμε τόπο σε αμυρί στεγνή Γη. Που την υδραίνει ευλάβητα στον αιώνα, η πλούσια ανάμνηση ο αφτωνό Ζωντανός ο κόσμος. Εμείς οι Ελινες που σε χαρούμε ένα νησιά έχουμε τόπο. Εμείς πουλιά, που κρυώνουμε και δεν νοιαζόμαστε να στήσουμε σε πιο πράσινο τόρο τη φωλιά μας εμείς. Μια φούκτα δύναμη και θάρρος για τις ανθρώπινες ψυχές μια φούκτα δύναμη και θάρρος που και χρειάζεται και χαιρετάει ο ζωντανός ο κόσμος. Μια φούχτα δύναμη και θάρρος για τις ανθρώπινε ψυχές. Μια φούχτα δύναμη και θάρρος που τη χρειάζεται και χαιρετάει. ο ζωντανός ο κόσμος η δύση. Θα βρει καινούριο δρόμο για τι ανθρώπινε ψυχέ. Ο φίλο μου Αλέξανδρο μου στέλνει λε και ξέρει τι θα πεζόταν πριν από να διαβάσω το μήνυμά του. Το εξή μήνυμα. Η Δανία και το πρόσφατο κοινοβουλευτικό τη τερατούργημα αποτελεί τα τελευταία χρόνια και το πιο τρανό παράδειγμα τη Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και τη ένωση των λαών. Απλά, οι προοδευτικοί και μορφωμένοι Σκανδιναβοί αποφάσαν πω αντί να χτίσουν φράχτε ή να κοπιάσουν στο ελάχιστο για μια σοβαρή εξωτερική πολιτική, αρκεί να απειλήσουν για νόμιμο πλιάτσικο. Κρήμα Γεωργάκη Παμαδρέου και η Δανία του Νότου. Καλή εκπομπή. Από μένα σε σένανε, μια είδηση μετά. Τώρα κάθε λιμάνι και καημός. Για κάθε εξυνητεμένο, για κάθε ναυτεργάτη. Στο τραγούδι θα τα ακούσετε την Άλκη Στύποδο Ψάλτση σε μια από τις πολύ καλές εκτελέσεις. Η πρώτη ήταν με τον Πάνο και τη Ρία Κούρτη. Η στίχη είναι του Πυθαγόρα και η μουσική του Κατσαρού. Είναι μερικά τραγούδια... Ρε παιδάκι μου έχουν περάσει μέσα στις παρέες Έχουν τραγουδηθεί κάποιες στιγμές Αυτά παραμένουν τραγούδια Που αξίζει τον κόπο να τα ακούσεις Και το 15 και το 16 και το 26 και το 36 Ενδεχομένως και μέχρι την τρίτη χιλιετία Πάντα θα βρίσκετε κάποιο Να το θυμίζεις έναν επόμενο Σε έναν προηγούμενο Να περνάει σε μια παρέα Να τραγουδιέται α, Θάλασσα ω λιμάνι <Κινή> ζωή μια θαλασσά και εμείς τα πετάμε κι είμαι στα αλήθεια τυχερή και μου Μερικά από τα τραγούδια αντέχουν γιατί έχουν ακουστεί για πρώτη φορά σε ελληνικέ ταινίε. Και αυτέ οι ελληνικέ ταινίε εξακολουθούν να παίζονται παντού όμω. Με παντού όμω. Όποιο κανάλι και αν γυρίσει, μια μαυρόσπρη ταινία ενδεχομένω να την πετύχει και αργότερα και λίγο έγχρωμη. Οι μαυρόσπρε είναι άπαιχτε έτσι μεταξύ μα τώρα. Έχουν κάνει την ανατομία τη αστικοποίηση τη ελληνική κοινωνία ε, με έναν τρόπο μοναδικό. Λοιπόν, αυτό το υπέρχο τραγουδί, ίσω και από τι καλύτερε εκτελέσει που μπορεί να ακουστεί, με την άλκηστη, ακούστηκε για πρώτη φορά στην ελληνική ταινία Το Κάθαρμα. Σενάριο, τότε, Νίκος Φώσκολος, στρατιγός, φούντας και πολλοί άλλοι. Ε, πάμε σε τη φημίση με φούντες. <κλέψανε, <λένε>. <κλέψανε> πάμε τώρα σε ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο έχω να προσφέρω με τη μορφή της κλήρωσης, έτσι όπως αυτή έχει επιβληθεί από τεσσαρχάς. Και το το ενότοτο mm. από τα σαρχά, ξέρετε έτσι είναι. Μπαίνουμε στην κλήρωση τη ταχύτητα και πάει λέγοντα. Δηλαδή, δηλαδή, ορισμένα πράγματα που πάνε να βάλουν τάξη ακόμα και σε αντιλήψει όπω είναι η, τύχνη, η τύχη. Ξέρετε τι εννοώ. Και μετά σου έρχεται η θεωρία του παιχνίων. Δηλαδή, πώ με όλη αυτή την νοοτροπία. Μετά σου έρχεται η θεωρία των παιχνίων. Μετά σου έρχεται ο Βαρουφάκη. Μετά σου έρχεται ο Μετά σου οι συνεντεύξει και οι αναλύσει για του Νταμπλάδε και πάει λέγοντα. Στο προηγούμενο τραγούδι που ακούγαμε ε, Ξέρει τι είναι να υπάρχει αυτός ο στίχος που λέει ότι είναι η ζωή του καθενός θάλασσα δίχως άκρη Άντε βάλτε λοιπόν ο καθένα τη ζωή του μια άκρη Άμα την βάλει δεν θα είναι θάλασσα Και άμα δεν είναι θάλασσα δεν θα έχει γαλήνες Και δεν θα έχει και ε, φορτούνες Λοιπόν ο David Harvey Είναι ο πλέον μνημονευόμενος γεωγράφος Στον κόσμο τουλάχιστον αυτή τη στιγμή Και για πάρα πάρα πάρα πολλά χρόνια Εκτό από γεωγράφο, είναι επίτιμο καθηγητή ανθρωπολογίας στο μεταπτυχιακό του City University στη Νέα Υόρκη. Εκεί διδάσκεται το 2001. Διατέλεσε στον Ζόρντον Χόπκιν, καθηγητή γεωγράφος στο Ινοξφόρνδι, ούτε και εγώ ξέρω από πού έχει περάσει ο άνθρωπο, το βιβλίο του Η κατάσταση τη μετανεωτερικότητα, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις με Μετέχμιο το 2009, χαρακτηρίστηκε ω ένα από τα 50 κορυφαία θεωρητικά βιβλία που γράφτηκαν για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ε, μάλλον από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα έχει κατεβάσει ε, το, χιλιάδες δηλαδή κόσμου που κατεβάζουν από το ίντερνετ τις διαλέξεις του για το κεφάλαιο του Μάρξ λοιπόν αυτός ο άνθρωπος έγραψε ένα βιβλίο που ο τίτλος του είναι από μόνος του ελκυστικός για όποιον θέλει να μελετήσει 17 αντιφάσει και το τέλο του καπιταλισμού από τι εκδόσει με τέχνιο του David Harvey γιατί ε, αν δεν κατανοήσει κανείς τον καπιταλισμό, δεν μπορεί και να τον αντιπαλέψει. Ελπίζω να βοηθήσει. Εκθερατικό το βιβλίο. Οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211-2008-200. Ας περιμένουν να περάσει ο πυρετό. δηλαδή. Ο πυρετό, έτσι όπω θα ακούσετε, στην έξοχη μουσική του Στάμου Σέμψη, σε στίχους Μιχάλη Μπουρμπούλη από την έξοχη Μελίνα Κανά. Έτσι, ε, για να τιμήσουμε τους γρυπιασμένους αυτούν των ημερών. Μια, <Ρι> και καφές, και Κι Μια σπυρίνη Και καθες Και στεραγγιό τσιγάρα και αυτό Ψεμάνε Ψυχές Στην άνη Φώρα Ρυζαγγής Σαν χάρα Μια Φίξε καφέ και ύστερα, δυο τσιγάρα. Απόψε, πάμε σα, Πάνω στα χείλη κινδυνεύει μα και φού. Πάλι ψάχνει για το ξόδε, πάλι ψάχνω για σκορπιούς. Πάλι ψάχνω για σκορπιούς. Αχ, να Αυτό που λένε αυτός, από το του τυριού, Να βγει, Να βγει πάνω στα χέρια. Αρδιάμας, αμφιλυσκετούς, για για Λοιπόν, α, μου στέλνετε μηνύματα να πάρω θέση για το α, θέμα του της για το ξιρό. Ξαφνικά από όλη την επικαιρότητα, αυτό νοιάζει πολύ περισσότερο. Δικαίωμά σα. Κάποια μηνύματα πήρα. Περιμένετε το τοποθετηθώ. Ακούσατε το σχόλιο. Εκφράστηκαν άνθρωποι που δεν το έχουν δει. Εκφράστηκαν άνθρωποι που δεν το έχουν δει. Επομένως, δεν μπορώ να βασιστώ στη γνώμη ανθρώπων που διαμορφώθηκε από μια περιραίουσα ατμόσφαιρα χωρί να το έχουν δει. Χωρί να έχουν νιώσει το πετσί του. Μα κάναμε ολόκληρη κουβέντα προημερών για το αν θα εκδοθεί ή δεν θα ξαναεκδοθεί ο αγώνι μου του Χίτλερ. Οδάξη. Θέλετε να μιλήσουμε για καύση βιβλίων, για καύση παρατά, παρατάξεων και παραστάσεων. Θέλετε. Εγώ δεν έχω καμία διάθεση να μπω σε τέτοιου τύπου διάλογο. Αν πιστεύετε ότι δεν έπρεπε να ανεβεί, δεν έπρεπε να ανεβεί. Αν πιστεύετε ότι δεν πρέπει να κατέβει, εγώ πιστεύω ότι δεν έπρεπε να κατέβει. Το αν έπρεπε να ανεβεί ή δεν έπρεπε να ανεβεί, δεν το ξέρω. δεν ξέρω από πλευρά ποιότητα. Ανα, αναρωτήθηκε κανένα. Α πούμε, για ε, παράδειγμα, ο τίτλο. Τι σημαίνει να σου. Έτσι, ε, ε, ε, να δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Πριν βγάλει γνώμη. Έχω πρόβλημα με τι γνώμε που φτιάχνονται α, πάνω στη γνώμη του άλλου, που την είπε ο άλλο, που την είπε ο άλλο, που την είπε ο άλλο. Έτσι, καταλήγει κάποιο να προτείνει και ένα φάρμακο. Σε κάποιον μπορεί να το στείλει άκλα αυτό. Δεν είναι εκεί η, η ποιότητα, είναι σε μια διαλεκτική περί το ζήτημα. Ξέρετε, μου τι ενοχλεί, ότι διαμαρτύρονται πολύ. Που είναι οι ίδιοι από αυτού που διαμαρτύρονταν όταν είχαν γίνει τα γεγονότα στο χιτήριο και όταν πήγανε με έτσι. Εγώ κάθε φορά που ακούω για λογοκρισία, δεν μπανάνε το χειρότερο βιβλίο του κόσμου. Έτσι όπω έχουν τα πράγματα, πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στο μυαλό αυτού που θα το διαβάσει. δεν μιλάμε ούτε για εκπαιδευτική διαδικασία, ούτε γιατί αν είναι κρατικά τα λεφτά, ιδιωτικά τα λεφτά, δηλαδή τα κρατικά λεφτά πάνε σε καλέ παραστάσει. Μην τρελαθώ δηλαδή. Για να μην τρελαθούμε. Ε, ε, δε, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Άλλωστε παίζετε 15 μέρε, εγώ είμαι καχύ υποπτή, γιατί τώρα. Γιατί τέσσερις παραστάσεις πριν κατέβει Ποιος το ξεκίνησε, πως το ξεκίνησε και γιατί Και σε τελευταία ανάλυση με ενοχλεί όταν παρεβαίνει η πρεσβεία Ή όποια πρεσβεία Γιατί δεν έχω δει την ίδια ευαισθησία Εδώ οι, οι ζωέ μετράνε διαφορετικά αν μπει μια βόμβα στου αντίπαλού μα, αυτού που θέλουν να μα πάρουν το Αιγαίο, θα συμφωνήσω απολύτω μαζί σα. Στου διεκδικητέ των δίκαιων μα, στου Τούρκου. Αν μπει όμω μια βόμβα και σκοτωθούν 50 Τούρκοι ή 90 Τούρκοι ε, μέσα στην Κωνσταντινούπολη, λέω τώρα έτσι, ή κάπου αλλού, δεν βλέπω τι ίδιε ευαισθησίε, ούτε τα ίδια πρωτοσέλιδα, ούτε τι ίδιε προσεγγίσει. Αν γίνει κάτι στο μαραθώνιο τη Βοστόνη. Το λέω από την εποχή, θυμάστε των παιδιών στην Οσετία. Με μια ευαισθησία η οποία πάει ανάλογα με την ιδεολογική τοποθέτηση απέναντι στα πράγματα. Επομένως όταν αυτό πάρει τη μορφή της κουλτούρας και της ε, λογοκρισίας διαβοής του πλήθους πόρο απέχει από ανθρώπους που είναι τάχα μου δίθεν για παράδειγμα ο παδί τη άποψη, ο Αναμάρτητο Σιμών, πρώτο στον λίθο βαλέτο. Και αρχίζουν οι συγκρίσει και φτιάχνονται δίδυμα εκεί που δεν υπάρχουν. Δηλαδή ο ρουπακιά με τον ξηρό. Μα δεν μπορείτε να μπαίνετε σε τέτοια διλήμματα τεχνητά. Γιατί αλλιώ δεν θα μπορεί να κατανοήσει κάποιο που δεν ανοίγει ένα διάλογο για το ασφαλιστικό. Λέω τώρα για να σα πάω κι εγώ στην άμεση επικαιρότητα, αν πρόκειται απλώ να τοποθετηθεί απέναντι στο πώ ηλεμητόμω θα σε σφάξει. Και την ώρα που σε ενδιαφέρει η μηδενική ρήτρα δεν μπορείς να μην σε ενδιαφέρει η έναρξη διαλόγου από μηδενική βάση. Οι νικητές είναι ο 2399, ο 4471, ο 3985, ο 1217 και ο 7841 ε, ε, ε, περνάμε σε μια διαδικασία που ου, δεν ξέρω. Ευχαριστώ τη Δέσποινα που κάτι τη θύμησε ο Χωσέ Μαρτί και εγώ δεν έχω παρά να σα πάω σε μια πραγματικότητα διαδικτυακή. Προσέξτε καλά Υπάρχει <coughs> καινούργια μόδα στο ίντερνετ που απευθύνεται κυρίως στα μικρά παιδιά γιατί ακριβώς πρέπει να μάθουμε να ζούμε ως απελευθερωμένοι ή υποαπελευθέρωσιν δούλοι και λέγεται Duck Tape Challenge. Τι είναι αυτό? Να πιάνεις το κορμί σου το ίδιο και να το τυλίγεις μόνος σου, να σε τυλίγουν οι φίλοι σου με μία μονοτική ταινία. Και μετά το στίχημα να είναι ποιο θα δραπετεύσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Τι σας θυμίζει αυτό? Του ζουρλομανδίες σε χουντίνι για να δείτε πως φτάνουμε τώρα σε μοντέρνες εκδοχές άκου τώρα παιχνίδι το αποτέλεσμα ένας νεαρός 14χρονος στις ο Skylar Fish αποφάσισε να παίξει το παιχνίδι με τους φίλους του τον τύληξαν με την ταινία για να χρονομετρήσουν πόση ώρα θα χρειαστεί να απελευθερωθεί από αυτό το μοντέρνο διαδικτυακό απροτινόμενο φτηνό στην κατασκευή με μονοτική ταινία Ζουρλομανδία. Ζαλίστηκε το παιδί, χάνει την ισορροπία του, πέφτει πάνω σε ένα παράθυρο, χτυπάει το κεφάλι του στο τσιμέντο, ανοίγει το σίδερο του παραθύρου, ανοίγει και το κεφάλι του, θρηματίζεται η κόχη του ματιού του και τα ζυγωματικά, γίνεται η μούρη του κρέας όπως τα λέγαμε και χρειάστηκε άμεση επέμβαση γιατί είχε μοραγία στον εγκέφαλο. Άντε τώρα λοιπόν να μπούμε στο δίλημα. Αυτό είναι παιχνίδι... Ή δεν είναι παιχνίδι Είναι μονοτική ταινία Ή είναι ζουρλομανδίας Είναι αστιακή Ή είναι αστιακή μεταφώνου Για δείτε λοιπόν Μην μπαίνετε σε ψεύτικα διλήμματα Γιατί αλλιώς Θα γυρίσουμε πίσω στο 52 Όταν ο Γιώργος Φωτήδες έγραφε τους τοίχους Ο Απόστολος Χατζηχρίστος Σμυρνιωτάκη Το μουστί μουσική Στο τραγούδι ο Μπάπης Το μαγκαλάκι Γιατί ξεχάσαμε πολλά Πολλά. Επειδή δεν πέθανε κάποιος από μαγκάλι, δεν σημαίνει ότι δεν ξαναβγήκαν τα μαγκάλια την εποχή που το ρεύμα κοστίζει πολύ. Το πετρέλαιο κοστίζει ελάχιστα αλλά πληρώνεται πανάκριβα πολύ για να ζεσταθεί οποιοδήποτε στην Ελλάδα που δεν έχει αυτή τη στιγμή τη λιακάδα που έχει η Αττική. μοναχός με σβηστώ το μαγκαλάκι μένω αυτοχός γύρισε κι ανάψε το μαγκαλάκι όπως μου τα αναβέσκω Γύρισε κι ανάψε το μαγαλάκι, όπως μου τα <σταθεί**> να αγαπής μας της θα χτύψαχνω προσπαθώ μήπως σε βρω καμιά σπίθα για να σταθώ; <wahrscheinlich> γύρισε κι ανάψε su montana fresca favaga qui γύρισε κι tana forse μαγαλακι. my girl το βράδυ φεύστηκη βροχή και να χωρίς Μαγκάλι θα ανέβρουν την αυγή. Γύρισε κι ανάψε το Μαγκάλι Για ποιος μου τα να δεις καθεβράντη; Ήσε και να ήσε όμως μαγαλάκι. Όποιος μου τα να δεις καθεβράντη. Λοιπόν να κλείσω ένα εξαιρετικό αφιέρωμα. Ε, ένα τραγούδι εξαιρετικό αφιερωμένο από μένα είναι στου παμίτε. Δηλαδή, σε αυτού που βάδισαν με το Πάμε στην τελευταία διαδήλωση για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Δεν αντέχουν τι αλλοιώσει. Τώρα, μό μόλι μιλάγαμε για λογοκρισία, υπάρχει αυτή που φαίνεται και αυτή που δεν φαίνεται. Υπάρχει παραποίηση και αυτή που δεν είναι παραποίηση. Λοιπόν, γίνεται η κινητοποίηση, κατεβαίνει 10.000 κόσμου κάτω. Από αυτέ 10.000 κόσμο ήταν και καμιά τρακοσαριά άνθρωποι τη ΑΔΔΔ, τη ΛΑΕ και μερικών άλλων φορέων. Που ήταν σε ένα σημείο και ενώθηκαν στην πορεία Για όποιον ήταν έξω στην πορεία έβλεπε και καταλάβαινε φωνη, Αποφώνηση του ρεπορτάζ της ΕΡΤ Στις δύο κινητοποιήσεις συμμετείχαν περίπου 10.000 άτομα Ε άμα παίρνεις το 300 και βάλει κι άλλες 10.000 μαζί Μιλάς για 10.000 άτομα Από ποιους από σωματεία και φορείς Πήρα μια δήλωση από τον Αδεδίτη πήραν και μία από ένα μπαμίτη και ξεμπερδέψανε με την αλήθεια. Απλά να σκοτεινά, σαν κάτι κόκκινα μαυριδερά που βγαίνει ο κουτσούμπας. Δηλαδή είναι περίεργο πράγμα. Όπου και το πετύχουν το κουτσούμπα, εκτό και να πάει σε κανένα στούντιο να πει κάτι, βγαίνει σαν το διάλογο μαυρισμένο σε χρώμα μελιτζανή ντοματί. Αυτό όμω, γιατί συμβαίνει μόνο σε κάποιον, δεν ξέρω. Ίσως γιατί είναι ένα επίπεδο πολιτισμού δανέζικο. Και αρχίζουμε και πλησιάζουμε στην έννοια του τιμαλφού. Λοιπόν, τιμαλφέ για την ΕΡΤ δεν είναι το μαθηματικό άθροισμα, δύο, όχι ανομοιογενών, προσέξτε, αριθμητικά γιγάντιων μεγεθών, θυμίζει εκείνο το περιβόητο που λέγαμε κάποτε, η Κίνη και η Αλβανία είναι μαζί, ένα δισεκατομμύριο, δύο του δύο. Άμα το κάνετε έτσι, καταλήγετε στον ο, Αλβανό τουρίστα. Χρόνια σαν βροχή. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσω και θα το αφιερώσω σε όσου θυμούνται ακόμα πώς μπορεί να πλησιάσει ένα δίδυμο μάνος ελευθερίου σε στίχους και ο Σταύρος Κουγιουμτζής στη μουσική, με ερμηνεύτρια τη Χαρούλα Αλεξίου, μια πρασα, πρα, πραγματικότητα που μπορεί να υπάρχει για τον καθέναν, έναν ταλκά που μπορεί να υπάρχει για τον καθένα, για τη χρόνια σε βροχή, με την άδεια μου ζωή, μη μου φαρμακώνει άλλο βρέα κροατή την ψυχή, θα πω εγώ. Καλό Σαββατογύριακο.